Λοιπόν, ότι θα είμαι εδώ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσω, τον Παύλο, με τίποτα. Και όταν θα έρθει η ώρα να συναντηθούμε, θα συναντηθούμε. Όταν θα αποφασίσει άλλος, όχι εκείνη, εκείνη δεν θα με στείλουν. Εγώ θα τους στείλω εκεί που πρέπει να πάνε, στη φυλακή. Και αυτό ακριβώς ανακοινώνει αυτή την στιγμή η πρόεδρος του δικαστηρίου. Όπως ξέρουμε, δυστυχώς δεν υπάρχει κάμερα μέσα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν δημοσιοποιείται όλο αυτό. Φαντάζομαι για την ιστορία θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να βγουν. είναι πολύ χρήσιμα. Αυτή τη στιγμή ανακοινώνονται οι ποινές, δεν τις έχουμε ακόμη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, ξεκινήσαν με το Ρουπακιά. Μόλις μάθουμε ακριβώς τι έχει γίνει, γι' αυτό βάλαμε και αυτό το μουσικό κομμάτι που έχει από κάτω τη χοροδία του κόσμου, που φωνάζουν όλοι. Πολύ ωραία και πολύ χαρούμενη και τραγουδάνε για να υπογραμμίσουμε μουσικός αυτό που γίνεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα σε αυτή τη στιγμή. Άλλη μια ιστορική μέρα σε μια υπόθεση πολύ τραυματική, πολύ δύσκολη, με την ευχή και την ελπίδα να μην ξαναρθεί μια τέτοια στιγμή ώστε να χρειαστεί να έχουμε δικαστήρια αποφάσει, ποινές και φυλακίσεις και νεκρούς προφανώς λίγο πριν από ότι βλέπω ρουπακιά συσόβια για το έγκλημα και 10 χρόνια για, σε εγκληματι... για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ο οδηγός του οχρο... 8 χρόνια. Αυτά μέχρι στιγμή έχουν βγει από τους δημοσιογράφους, παρακολουθούμε. Αυτό που συνέβη και θα μείνουμε και στο ίδιο κλίμα προφανώ. αυτό που έγινε χτες και είναι κάτι που δεν το περιμένεις να γίνει είναι από μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη αθλητικός ε, δημοσιογράφος, γνωστός για το χαβαλέ που κάνει, για τις απόψεις και τον τρόπο που τα λέει ο περίφωμος ραπτόπουλο τόλμησε χτες να πει θα το ακούσουμε όλο το απόσπασμα γιατί έχει μια αξία ειδικά σήμερα να πει ότι η Μάγδα Φίσα πανηγύριζε και ακούσαμε τον πανηγυρισμό της και αυτή την κραυγή που λέει Παύλο τα κατάφερε γιατί σήμερα έχουμε και τις ποινές οπότε ο Παύλος τα κατάφερε και σήμερα όπως και την προηγούμενη εβδομάδα ε, θα ακούσουμε τον Ραπτόπουλο να λέει ότι το πανηγύρι αυτό, ο πανηγυρισμό αυτό, η κραυγή αυτή τη μάνα ικανοποίηση, ε, θλίψη ταυτόχρονα, η δύναμη που έβγαινε μέσα από το σώμα τη και την ψυχή τη, έγινε επειδή θα πάρει, θα πάρει 800.000 ευρώ. Τα λέει όλα αυτά ο Ραπτόπουλο, τίποτα δεν ισχύει από αυτά. Θα τα αναλύσουμε στην συνέχεια. Αλλά να ακούσουμε τι ακριβώ υπόθηκε σε αυτή την εκπομπή. Ε, κάτι που έκανε και του διπλανού που κάθονταν στο τραπέζι να του επιτέθουν. Ήρθε και ο νόμος του... του... Φτιάξετε και την, το, τον αλήτικο τον νόμο του Παρασκευόπουλου Θα κάτσει μισό χρόνο φυλακίου άλλο στα Αυγή Η μάνα πανηγύριζε, η μάνα πανηγύριζε γιατί το 80 χιλιάρικα Πανηγύριζε η μάνα Έτσι, Έτσι, πρέπει, παραπάνω, πρέπει, νέα, πρέπει να τρέπεσε όχι πραγματικά, η μάνα, πραγματικά, πρέπει πραγματικά, να πραγματικά πρέπει να τρέπεσε Πρέπει να τρέπεσε με αυτό πήγες Πλάχιστον για τη μάνα του παιδιού Όπως η μάνα του παντελίδη Η κόμενα του παντελίδη Λεφτά ποιος θα πάρει πάνω στον πεθαμένο Δεν τρεπεστε λίγο Δεν τρεπεστε λίγο ρε Λέτε εμά εδώ κάνουμε μεροκάματα να τη βγάλουμε Δεν τρεπεστε λίγο ρε Η άλλη λέει άκου να δεις τώρα Άκου τα ίδια είναι ρε Άκου δώρε. Πρέπει να τρέψει πραγματικά Παιχνίδι πάνω τι να ντρέπωμε! Φίλε... Για, Φίλε... για την τελευταία για όλα τα, όλα, τα το το για το μυαλό το Αλλά για το τελευταίο... Γιατί θα μισό χρόνο Όσο <συσικά>. Με, τους νόμους, με τους νόμους αυτό που, είναι μαζί με τους που φτιάξανε νε, ο Σύρις, απ' εσύς έγινε αυτός ο νόμος. Τον Παρασκευόπουλο. Τι να κάνει αυτή η μάνα, θα πάρει τα γουρούνια ένα χρόνο φυλακή. Με αναστολή, Βρε δεν γινάει το παιδί πίσω. Δεν γινάει το παιδί πίσω. Θα γίνει θέμα για τα λεφτάκοντα. Για χιλιάρικα έγινε θέμα. Αλλά ο δεν πήρανε, Από το κράτο. Οι μάνε και οι πατεράδε και όλοι αυτοί, αν δεν από εδώ πέρα, ρε. Όλο αυτό είναι πραγματικό. Υπόθηκε σε εκπομπή του συγκεκριμένου. Τα σκουλίκα πιάσαν, πιάνουν στο στόμα του τη Μάγδα Φίσα και λένε κάτι που μόνο ένα νοσηρό εγκέφαλο μπορεί να πει. Ότι πανηγύριζε η Μάγδα Φίσα, το ακούσαμε και αυτό, επειδή θα πάρει 800.000 ευρώ. Καταρχά, χρηματική αποζημίωση επιδικάζουν τα αστικά δικαστήρια. Το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι ποινικό. Βασικέ αρχέ. Οφείλει κάθε αγράμματο, τενεκέ, να γνωρίζει την διαφορά και να γνωρίζει τα βασικά. Στα δέαστικά δικαστήρια η οικογένεια Φίσα δεν έχει προσφύγει. Αναγκάστηκε χθε, μετά από όλο αυτό το χάο και το χαμό, να βγει η ελευθερία των πατζόγλων με δηλώσει σε site και να πει το εξή. ελευθερία των πατζόγλων είναι δικηγόρο οικογένεια. Το εξή. Για την απόφαση έκδοση αποζημίωση χρειάζεται να ασκηθεί αγωγή. Πράγμα που επί του παρόντο δεν έχει συμβεί. Επιπροσθέτω, η απόφαση δεν βγαίνει αυτοδικαίω, αλλά πρέπει η υπόθεση να παραπευθεί σε αστικό δικαστήριο. Συνεπώ, αν είχε δοθεί κάποια αποζημίωση, αυτό θα είχε γνωστοποιηθεί. Δεν έχουμε ασκήσει για του εντολεί μα αγωγή στα πολιτικά ή στα διοικητικά δικαστήρια. Όλο αυτό δηλαδή που λέει ο Ραπτόπουλο δεν ισχύει με τίποτα. Είναι ψέμα. Το διακινούν πολύ συγκεκριμένοι και για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Τα συχάματα τολμούν να ζυγίζουν τον πόνο αυτή τη μάνα, τη κάθε μάνα που τη σκότωσαν το παιδί, με ευρώ. Νομίζουν ότι όλοι σκέπτονται όπω αυτά τα κατακάθια. Οι Χρυσαυγίτε θα μπουν φυλακή, ανακοινώνεται τώρα όλο αυτό. Αλλά οι αντιλήψει του κυκλοφορούν ελεύθερε από κανάλια, από ραδιόφωνα, από χαβαλέτε δημοσιογράφου, σχολιαστέ κύρου, ερπετά παντό καιρού, σκορπούν το δηλητήριό του αναπαράγοντα ψέματα και δόλια δημοσιεύματα χωρί φίλτρο ή με δόλο. Και αποτιμούν την ανθρώπινη ζωή του Παύλου και τον αβάστακτο πόνο μια μάνα λίγο κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωραία ευκαιρία αυτή η ιδέα στιγμή. Νομίζω ωραία ευκαιρία για όλου εμά και κάθε τέτοια χιδαία στιγμή να επανατοποθετηθούμε. Όλοι εμεί, όλοι εσεί που μα ακούτε τώρα. Είμαστε με τη Μάγνα Φίσα και το γιο τη που τα κατάφεραν. Δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν θα είμαστε με τα σκουπίδια, τα σκουλίκια, του φασίστε εντό ή εκτό φυλακή πια, τα αστειάκια του και τον τάχα καταγγελτικό και μάγικο λόγο του. Αυτά τα είπε ο Ραπτόπουλο προχθέ. Χτε, βλέποντα το σάλο που ξεσηκώθηκε. Σήμερα το πρωί, μάλλον σήμερα το πρωί, είδαμε στο διαδίκτυο διόρθωση, απάντηση διόρθωσης. Θα την ακούσουμε τώρα γιατί τα κάνει χειρότερα. Λοιπόν, επειδή γράφουν διάφοροι, εγώ δεν κολλάω ανθρώπου που έχασαν τα παιδιά του. Πρώτον, του σέβομαι. Δεύτερον, όταν μπλέκονται χρήματα, μπαίνω, επεμβαίνω. Για την κυρία Φίσα είπα: Δεν ξέρω τι λεφτά θα πάρει, δεν ξέρω τα φασισταριά τι λένε και τη γράφω, αν είναι αλήθεια. Και πάρω τα 800 χιλιάρια, δεν πρέπει να τα κρατήσει, πρέπει να τα δώσει σε φτωχά παιδιά ή σε άρρωστα παιδιά. Η μάνα που κάνει παιδί και παίρνει λεφτά, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιεί για αυτή. Πρέπει να τα δίνει σε άλλα παιδιά που υποφέρουν. Τα άλλα όλα τα κόβερες, τα σταριγλίκια, οι ιστορίες, οι παρηγυρισμοί και, και όλα τα, τα συναφή. Αυτά, αν τα πάρεις κυρία Φίσα μου, να τα πάρεις, να, να, να τα δώσεις σε παιδιά που υποφέρουνε άρρωστα. Επιμένει. Επιμένει να λέω ότι θα πάρει λεφτά η Μάγδα Φίσα. Δεν είναι μόνος του, είναι πάρα πολύ και θέλει πολύ δουλειά ακόμη, αλλά θα πατάμε από πάνω κάθε φορά που το καπάκι του Βόθρου το ανοίγουν αυτά που δικαιωματικά είναι και πλέον με άνεση μέ Όποια στιγμή σημειωθεί και παρατηρήσουμε κάτι τέτοιο, πάντα θα πατάμε το καπάκι του Βόθρου. Επιμένει να λέει κάτι που δεν ισχύει. Είναι βασική αρχή του φασισμού, του εκφασισμού, η άγνια η ασχετοσύνη ή ο δόλος που υπάρχει για να μπλέξει, να τα βάλει όλα στο μπλέντερ και να γίνει αυτό που παρακολουθούμε. Εσείς που ακούτε την εκπομπή και εκτιμάτε τον εαυτό σας και εκτιμάτε πραγματικά τον εαυτό σας μην παραδίνετε αμαχητή τα μυαλά σας μην τα δίνετε και μην τα παραχωρείτε να μπουν μέσα στο blender έχετε τη δυνατότητα λόγω τεχνολογίας να πατήσετε δύο κουμπιά να αγγίξετε την οθόνη σας και να μάθετε αν είναι αλήθεια αυτά που λέει ή γράφει το κάθε φασιστοειδές είναι πάρα πολύ απλό μην πιστεύετε ότι βλέπετε, ότι διαβάζετε, ότι Ακούνε, ακούτε. Μην καταναλώνετε ό,τι γράφετε στο facebook. Αμάσιτο. Εντελώς. Μην εντυπωσιάζετε από τρολιές. Μη μασάτε. Μη τζιμπάτε ενωλίγης. Κάντε το για εσάς. Όχι για την πραγματική ιστορία και για την αλήθεια. Μεγάλη κουβέντα και μεγάλη υπόθεση. Κάντε το για εσάς. Αφήστε και καμιά τρολιά αμάσητη. Τόσες έχετε καταναλώσει. Καλό θα σας κάνει. Και θέλει ελαφρώς ψάξιμο. Το μην τζιμπάτε, μην μασάτε, νομίζω τζιμπάτε μια καλή λύση. Ζαρούλια, 6 χρόνια, όπως μαθαίνουμε. Διευθυντές της εγκληματική Οργάνωσης, 13 χρόνια. Αυτά έχουν βγει μέχρι, μέχρι στιγμής, οπότε ας το πανηγυρίσουμε. Εδώ Ελληνοφρέν, όπω κάθε μέρα, το βλέμμα σήμερα λογικό στις αποφάσεις του δικαστηρίου στην ανακοίνωση των ποινών, Θα ακούσουμε λίγο Ηλία Κασιδιάρη, δεν το πολύ κάνουμε, αλλά νομίζω σήμερα έχει μια αξία. Καλησπέρα σας, είμαι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έτυχε να μου αρέσει πάρα πολύ ο πρώτος κύκλος της τηλεοπτικής σειράς Prison Break, γιατί εκεί ο βασικός ήρωας εκμεταλλεύεται τη φαντασία του για να ανταπεξέλθει απέναντι στις μεγάλες αντικσότητες. Και μου άρεσε το Prison Break ενδεχομένως γιατί έτυχε και εγώ να κάτσω ένα χρόνο στη φυλακή. Έτυχε. Έτυχε να κάτσει ένα χρόνο στη φυλακή του, άρεσε η συγκεκριμένη σειρά, περιορέξεως όπιτα όπως λέμε. Υπάρχει ένα τραγούδι, το έχουμε παίξει πολλές φορές και το έχουμε παίξει πολλές φορές ε, αυτές τις ε, μέρες. Θα το ακούσουμε, Θα ακούσουμε γιατί υπάρχει ένα θέμα στην δημοκρατία που ζούμε. Να πάρετε μια γεύση, να θυμηθείτε ποιο τραγούδι είναι και θα σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. που τα εγγονιά, οι του ντουνιά κάνουνε πως δεν θυμούνται του παππούτου στον Ταλκά του 45 Απρίλης κι ο Αδόλφος με λυγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με το κοκκίνο στράτο το σπίρι στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό αυτή είναι η υπεραστική. Η υπεραστική που έχουν γράψει αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Παίζει, το ξέρετε νομίζω όλοι, με τίτλο του Αδόλφου Τα Εγγόνια. Και μα έστειλαν μια επιστολή υπεραστική χτε και λέει: Στι 12 Οκτωβρίου του 2020, 76η επέτειο τη απελευθέρωση τη Αθήνα από του Ναζί, η λεγόμενη ομάδα του YouTube μα ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι το βίντεο με το αφιερωμένο στην αντιφασιστική νίκη των λαών τραγούδι μα του Αδόλφου Τα εγγόνια, αναρτημένο στην πλατφόρμα YouTube από το 2013. Και σοκάρει α, με 527.500 θεάσεις ενδέχεται να περιέχει βίο σε εισαγωγικά η λέξη, ή αποτρόπεο περιεχόμενο που επιδιώκει κυρίως να σοκάρει, να προκαλέσει, να προσβάλλει. Το YouTube στέλνει στους δημιουργούς αυτήν την απόφασή του. Για το λόγο αυτό η εταιρεία επέβαλε ηλικιακό φραγμό στη θέασή του, ώστε να μην το βλέπουν ανήλικοι και το έκρυψε από τη μηχανή αναζήτησης. Αυτά τα έκανε το YouTube επειδή έχουμε δει και από το facebook κατά καιρού να κατεβάζουν διάφορα βίντεο ε, το βίντεο που οι εικόνες που συνοδεύουν το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυτό ακριβώς που έγινε στην ιστορία της ανθρωπότητας πατήθηκε κάτω ο ναζισμό. τα σύμβολα του γκρεμίστηκαν ο ναζισμός ο οποίος είχε επιφέρει εκείνη τη δεκαετία στην ανθρωπότητα εκατομμύρια νεκρούς με φρικαλέο τρόπο σε αυτόν τον τόπο σε πολλές γωνιές επίσης με που δεν μπορεί να τι φανταστεί ανθρώπινο μυαλό, και όμω αυτό το τραγούδι που μιλάει έτσι για το YouTube και τη σύγχρονη αστική δημοκρατία είναι κίνδυνο, είναι ακατάλληλο και πρέπει να μπουν φραγμοί για να μην το παρακολουθούν οι άνθρωποι που θέλουν να το παρακολουθήσουν. Συνεχίζουν στην επιστολή που μα έστειλαν και έχει δημοσιευτεί, θα το βάλουμε και εμεί έτσι κι αλλιώ. Το αν είναι λάθο, λένε τα παιδιά υπεραστική, η λογοκρισία ενό αντιφασιστικού και αντικαπιταλιστικού τραγουδιού είναι ζήτημα ταξική τοποθέτηση. Από τη σκοπιά του κόσμου τη δουλειά, το πλευρό του οποίου παίρνουμε θέση ω σάρκα από τη σάρκα του, ασφαλώ και είναι λάθο σε εισαγωγικά. Στοχευμένο λάθο για να πλήξει τι θέσει του. Από τη σκοπιά του κόσμου του κεφαλαίου, μια τέτοια προσπάθεια λογοκρισία, αντίστοιχη αυτή που υπέστη το βίντεο με το τραγούδι του κόσμου η λαοί του συγκροτήματο Κοινή Θνητή, πριν λίγο καιρό είχαμε αναφερθεί, θα μπορούσε να γίνει επιβεβλημένη ανάλογα με τη συγκυρία. Όλα τα τραγούδια που έχουμε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο και αυτά που θα δημοσιεύσουμε στη συνέχεια είναι υποψήφια να υποστούν. Τις συνέπειες που επιφέρουν τέτοια λάθη σε εισαγωγικά. πάτες δεν είχαμε ούτε και έχουμε, λένε τα παιδιά. Ε, το τραγούδι υπάρχει, η υπεραστική δηλαδή, υπάρχει το τραγούδι ανερτημένο, μπορείτε να το ακούσετε. Η κοινή ήταν πριν λίγο καιρό, δημοσιεύματα κατά καιρού κατεβάζει το facebook. όσα Δείχνουν ότι ο φασισμό μπορεί να χτυπηθεί και περιγράφουν με καλλιτεχνικό τρόπο την προσπάθεια των ανθρώπων να μην ξαναζήσουν αυτήν την μαβρύλα. Αυτά για το δημοκρατικό YouTube, για το πολύ δημοκρατικό Facebook, για του θεσμού αυτού τη σύγχρονη αστική δυτικού τύπου δημοκρατία και ελευθερία. Απαγορεύονται όπω ακούμε και επιβάλλουν τέτοιε διατάξει και τόσο ανόητα, ανόητα, περιοριστικά, μέτρα που δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα άλλο γιατί όταν κάνει τέτοια εξασφαλίσετε ακριβώς ανάποδα αποτελέσματα. Οπότε θα ακούσουμε τους ένα παλιό ηχητικό, ένα μάζεμα μάλλον παλιών ηχητικών που αποδεικνύουν ότι αυτοί που σήμερα ακούνε τις ποινές είναι πραγματικά εγκληματική οργάνωση σύμφωνα πάντα με τις δικές τους ομολογίες. Δεν μας καίγεται καρφή για το αν θα βούμε στη Βουλή ή όχι. Δεν μας καίγεται καρφή, εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βούμε στη Βουλή. Αλλά εκεί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όπλος, ένα, μια μάζα που του κάνει πλήση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Θα πούμε στη βουλή για να τη διαλύσουμε αν θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός. Θα δείτε το σχολείο, θα δείτε το σχολείο. Με παγίδες, να ζητές, ό,τι θέλουν. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίω ορισμένα προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια. Δεν έχει και αυτόχρονα να γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσει μα. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσω να ήμασταν και μαζί. Αλλά δεν υπάρχουν οι Ναζί. Πώ θα το κάνουμε, Ναι, φασίστε μας, Τι, τι, τι άλλο κακό δεν χειρότερο από τα Σαββαίνια. Ναι, είμαστε φασίστες, ναι, είμαστε Ναζί, ναι, είμαστε ό,τι θέλετε. Να είστε απόλυτα πειθαρχημένοι στι αποφάσει κεντρική διοικήσεως, Γιατί αυτή η κεντρική διοίκηση είναι που μα έχει φέρει σε τόσο μεγάλε επιτυχίε. Και ο αρχηγό μα, κάποια πράγματα, κάποιε αποφάσει μπορεί να σα φαίνονται παράξενε. Να μην αναρωτιέστε, να μην απορρίτε. Όλα έχουν το λόγο του. Όσον αφορά τη Φάλακα, η στρατιωτική δομή του κόμματό μα είναι αυτή. Αν πιστεύαμε στην καθολική ψηφοφορία και στο δίκαιο τη καθολική ψηφοφορία, παρόλο που μα αναγκασμένοι να συμμετάσχουμε, τότε δεν θα ήμασταν και ψαγίτε, θα ήμασταν κάτι άλλο. Αν γίνουν τώρα εκλογέ, θα έχουμε Βουλή. Τη Βαϊμάρη. Μετά τη Βαϊμάρη, ξέρετε τι ακολούθησε. Ε λοιπόν, για κάτι τέτοιο αγωνιζόμαστε κι εμεί στην Ελλάδα. Δεν το κρύβω και για αυτό. Περνούσαν κάποια άλλο εκεί. ποιητικά. Ο συνήθω δεν περνούσαν περπατώντα. Όποτε περνούσαν κοντά από τα γραφεία της Σύσσαλης. Τι να κάνουμε. Τρέτανε. Τι τρέτανε ή δεν προλαβαίναν να κρέψουν. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Η μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέουσα, εν μία νυχτή. Διότι όλες οι καλέ δουλειέ νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Εμείς είμαστε οι μαχητέ που θα ακολουθήσουν. Αν χρειαστεί, τις ψυχολογικές στο πεδίο. Του αδερφού τα εγγόνια, η σαμπίλα του νιου. Ξαναμπίλα στη μαργίza. Στο ναστών, το τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων. Αυτιάς, ίδια της, ποτέ κι της, ποτέ τα φτιάχη τη. Πότε έχει τη ασφαλή Πότε τα γραμματά ασφάλιτη, Πότε κερμανοσολιάση. Χρειά σαν βγήκε φωνακλάς, Μα το δείχολα, σαν θέληση ο λαό και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλώσσεις σαν τα βγω κι αδόλφος και η άροι που τους κλείσανε το σπίτι του βλαδιμύρου η γη, και ξανάθα θα τους το κλείσουν κι οι ασκί. Τραγούδια στην παρανομία Φτάσαμε εκεί το 2020 Εν τω μεταξύ το YouTube και το Facebook Αν βάλει με αγγυλωτούς σταυρούς βίντεο Δεν ταράζονται καθόλου Τους αρέσει πάρα πολύ Αν βάζεις το ότι το σφυροδρέπανο κατατροπώνει τον αγγυλωτό σταυρό Εκεί κάτι τους πιάνει Η ομάδα του YouTube, η ομάδα του Facebook Αρχίζουν τις διαδικασίες Πάντα στο πλαίσιο να μην σοκάρεται ο κόσμο Σε ηλικιακά φίλτρα, ηλικιακά φίλτρα Το να βλέπεις ότι ο σκοτώνει και σημαίνει θάνατο. Χρειάζεται ηλικία για να το καταλάβει όλο αυτό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα μου λέει εδώ ο Παναγιώτης, Πολύ καλοπροαίρετα φαντάζομαι. Α μην κάνουμε viral τα σκουπίδια θύμιο. Αναφέρεται στο Ραπτόπουλο. Όχι, ε, προφανώ εμεί δεν μεταδίδουμε και δηλώσει χρυσαυγητών. Τι τελευταίε μέρε βάζουμε από άποψη. Αλλά χρειάζεται να καταλάβει κάποιο, επειδή ο συνεχόμενε τοποθετήσει του ο Ραπτόπουλο επιμένει σε κάτι που δεν ισχύει ή είναι εντελώ ηλίθιο είναι δόλιος όσο δεν πάει. Δεν μπορείς να λες κάτι, να βγαίνουν οι δικηγόροι να το διαψεύουν ότι δεν υπάρχουν χρηματικά ποσά και δεν, δεν κολλάει και στη συγκεκριμένη οικογένεια να κάνουν διαδικασίες για χρηματικά ποσά. Το προσπερνάμε αυτό, δεν μπορεί να το κατανοήσει, αλλά δεν υπάρχει, δεν είναι αλήθεια. Είναι ένα ψέμα όλο αυτό με τα 800.000 ευρώ. Και να βγαίνει και σήμερα το πρωί να λες Πάλι το ίδιο και να ζητά να ζητάς από τη Μάγδα Φίσα αυτό το ψέμα που δεν υπάρχει και δεν ισχύει, να τα δώσει τα λεφτά στα άρρωστα παιδιά. Ότι είσαι πολύ καλό τάχα μου και νοιάζει για τα άρρωστα παιδιά και να μην τα κρατήσει οικογένεια. Το ποσό που δεν θα πάρει ποτέ αυτή η οικογένεια. Δεν θέλει και δεν θα πάρει, γιατί μέχρι στιγμή κανένα δικαστήριο δεν έχει ασχοληθεί με χρήματα. Ο πάτο θα κάνει αυτά. Ο εντελώ αμόρφωτο, ο εντελώ δόλιο, ο αδίστακτο και ικανό για τα πάντα. Γιατί όταν παίρνει αυτό το σύμβολο του σύγχρονου ελληνισμού και το φέρνει στα μέτρα σου και στα 800.000 ευρώ σημαίνει ότι είσαι εντελώ κενός μέσα σου για να μην πούμε τι ακριβώ είσαι μάτω και είναι και μεσημέρι. Εδώ είναι η Ελληνοφεια, με όλα αυτά περιμένουμε και τι πηνέ. Σιγά σιγά βγαίνουνε με δυσκολία βέβαια για την διαδικασία τέτοια. 21, 10, 80, 88 το τηλέφωνο επικοινωνία. Radioπαπάκι.gr, το μέλη τη εκπομπή, ο τη χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφεια.gr εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο youtube ξέρετε που είμαστε στο official και στο facebook το δημοκρατικό και το youtube το δημοκρατικό μας βρίσκεται εκεί θα τους αλώσουμε από τα μέσα εμείς όλους αυτούς κάποια στιγμή ίσως να έχει αρχίσει θα το δούμε στην πορεία πάμε να ακούσουμε το λαό να δούμε τι ακριβώς, σε τι ακριβώς mood είναι Κάνετε? Καλά, εσεί. Μια χαρά κι εμεί. Ωραία. Κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τη χθεσινή δήλωση. <σχεδίδι> Λε... Θέλω να πω ότι το κράσο του δεν έχει αρχή και τέλο. <σχεδί> λοιπόν είχαμε την ε... <σχεδί> επέτειο τη απελευθέρωση τη Αθήνα από του Γερμανού. Και ποιο βγήκε και έκανε λόγο στην Ακρόπολη. Ο κύριο Πικραμένο. Ο, ο γιο... αντιπρόεδρος τη κυβέρνηση. Ποιο θα κάνει. Δεν έχει <σχεδί> σημασία τώρα που το πα στην οικογένεια. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αγαπητέ. Μα δεν έχει αποποιηθεί των πεπραγμένων του πατμού. Όχι, Αν συμβάνε, δεν έχει αποποιηθεί είναι άλλο. Μα δεν έχει αποποιηθεί. Ήσα ίσα συνέχισε πάνω σε αυτά που έκανε ο πατέρα του. Είχε όλες τις, όλα τα ωφέλη και ό,τι ε, μπορούσε ας πούμε, να έχει και να εκμεταλλευτεί από αυτά που είχε κάνει ο πατέρα του. Και συνέχισε και βγάλανε και πάρα πολύ ωραίο λόγο για του Γερμανού λοιπά. Επίση θέλω να πω ότι στι 27 Νάτου ήταν η επέτειο δολοφονία του Καποδίστρια. Κανένα δεν έκανε καμία κουβέντα και τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, <laughs> τίποτα εκεί, <laughs> τίποτα. Άρα. Φάγα μια τυγανιά πατάτε ει μνήμη. <laughs> Το άλλο που θέλω να πω σχετικά με τη Χρυσή Αυγή που αυτή τη στιγμή βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου, αυτού που χρηματοδοτούσαν τη Χρυσή Αυγή, οι εφοπλιστέ, οι επιχειρηματίε, όταν ο Θεοδωράκης έβγαινε στα κανάλια του Μέγκα και του παρουσίαζε σε στυλ lifestyle και τέτοια. Ε, hey, lifestyle, όχι, του στρίμωξε, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην κοιτά που πήραν έναν έμμελο καφεδάκι με την κούπα των συμβόλων, με του ναζί χαλαρό. εκεί, με τον αρχιναζί. Του στρίμωξε, όχι, χαζά! Έλα. Έλα, Θέλω δύο παρατηρήσεις να σου να κάνω. Αυτοί ζητήσανε επί και από το δικαστήριο. Ναι. Εγώ αθυμάμαι ξερωδικά διαγωνιστές παλέγουν για τις ιδέες τους. Κιες ιδέες παιδί μου, οι ιδέες α, δικές του εξαντλούνται σε ένα πορτοφόλι. ΕΠΗ, από... Το χρήμα του σκηνή δεν υπάρχει ιδέα. Το χρήμα και το αίμα παράταμας μα. Ιδέε Ιδέες, τα α, Έλα, Βοστολή, Έλα! Εσύ έσπροχνο, Κυριακό! Αν έσπροχνα, το έχω σκεφτεί, ε, το έχω σκεφτεί. Ναι. σε απόγνωση μεγάλη τώρα, να είμαι ειλικρινή. Δεν θα το προτιμούσα. Γιατί ε, ο Μαρκουλάκης τα έσπροχνα, είπε. Όταν λοιπόν σε κάποια χρόνια ο γιο μου με ρωτήσει, ποια ήταν η δική μου συμβολή, θέλω να μπορώ να του πω ότι έκανα ό,τι μπορούσα, πω έσπροξα τον Κυριακό. Έσπροχνα, Μαρκουλάκης έσπροχνα, εντάξει. Να σου πω, και θέμα Αγούστου. Ε, ναι, Δεν και καλά, ε. δεν, δεν είναι όλα ιδεολογίε. Ε. Εσύ έσπροχνε, Εγώ εννοείται και μαρκουλάκι εδώ. Μπράβο, ε, Έχει καιρό πέρα. να ασχοληθεί με το θέμα, ε, Κατάλαβα. Εν αναμονή της ε, ε, απόφασης ε, για τις ποινές ε, στη δίκη της Χρυσής αυγή, θέλω να θυμίσω ότι η καθαρίστρια που είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριο του Δημοτικού είχε φάει 10 χρόνια και θα φάνε αυτοί οι εγκληματίες δολοφόνης 13 χρόνια. Τι είναι πιο εγκληματικό, συγγνώμη. Τι είναι πιο εγκληματικό, για πες. Δεν θα πω. Ε, νομίζω δεν χρειάζεται. Ε, προφανώς. ε προφανώς. Επίση ο Καμπαγιάννη, δεν ξέρω αν το θύμιο, αποκάλυψε ότι είχαν κλητευτεί από όλα τα κόμματα μάρτυρε για να καταθέσουν. Από ποιο κόμμα δεν πήγε ο κλητευτή να καταθέσει. Από ποιο. Από ποιο. Πήγε, πε. Από τη Νέα Δημοκρατία, μην μου πει. Από τη Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται. Πέφτωσα να θα έπιαχε κίνηση την Αλεξάνδρα σε εκείνε τι μέρε. Ε, και ποιο ήταν. Δεν παίρναγε η Αλεξάνδρα, άσε με τώρα. Ποιο ήταν ο κλητευτή ω μάρτυρα. Πο ήταν. Ο, ο Κικηλια. Καλέ, μπορεί να είχε λιγούρα οι άλλοι να ετοιμαζόταν να πάει και να τη μείνει σε φραγκοστάφιλο. Ήταν προ εγκυμοσύνη, Α, είστε ότι άλλο μου πει εμένα. <laughs> Είναι αυτή που πολέμησαν τη Χρυσή Αυγή. Έλα, πώ το ακόμα. Έλα. Τι κάνει, Λεβέντι μου. Καλά. Χαρούμενο, εντάξει. Γιατί. Τον νικήσα με το νικήσαμε το ρατσισμό. Όχι, καλέ. Και το φασισμό. Όχι. Έτσι νικέται. Λοιπόν, έχω μια αγωνία, αλλά νομίζω ότι όλοι την έχουμε και. Ένα πρωτοβήμα ήταν ναι, μόνο. Είναι αυτή η είναι νίκη. Εντάξει, είναι, είναι ένα πρωτοβήμα. Ένα πρωτοβήμα είναι. Μην είναι, με ήρεμα. Είναι σημαντικό, απλά δεν τέλειωσε εκτέλου, λοιπόν, προφανώ. Τι να πει τώρα. Για την οικογένεια πλεύρη, έτσι, για αυτά τα ενδο... οικογενειακά, ρε παιδιμού. Ε, ε, ε, εκεί εί, έχουμε τώρα δράματα, οικογενειακέ ιστορίε. Αστο. το. ο Θανασάκη και για να κλείσει αυτή την τρύπα που έφτιαξε σε σχέση με τον παπά του, mm -hmm. ανέλαβε την υπεράσπιση των δολοφόνων του Ζακ. Μάλιστα. Πολύ λογικό. Oh. Να έρθει μια ισορροπία στην οικογένεια. Ah, bravo. Οπότε, Και μάλιστα, τώρα η μάλιστα. 21 του μήνα που είναι η δίκη, μπράβο. θα δούμε yeah. τον Θανούλη, τον αντιφασίστα. Μωρέα αυτόν. Τον, τον αντιναβή, τον αντιφασίστα ακριβώ. Yeah, yeah. Να κρουάρι αυτόν.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 Μεγάλη επιτυχία τη κυβέρνησή μα στα ελληνοτουρκικά! Με την εμπνευσμένη ηγεσία του πρωθυπουργού μα και με μεγαλοφυεί διπλωματικέ κινήσει, αναγκάσαμε την Τουρκία να ξαναβγάλει το όρουτ ρέι στο Αιγαίο και να πλέει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα κάνοντα έρευνε για πετρέλαιο, χωρί όμω να βρίσκει τίποτα. Του κάνουμε ρεζίλι, δήλωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντα: Ψάχνουν συνεχώ για πετρέλαιο, αλλά παίρνουν τα αρχήλια llamas? Μετά το τυχερό ζευγάρι νεόνυμφων που συνάντησε τυχαία ο πρωθυπουργό μα ενώ έκανε αμέριμνο σποδήλατο και δεύτερο ζευγάρι είχε την τύχη να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι συνταξιούχων που μόλι έβγαιναν από τράπεζα. Κατά σύμπτωση και εντελώ τυχαία περνούσε απ' έξω ο πρωθυπουργό μα κάνοντα skateboard. Ωραία! Φώναξαν οι συνταξιούχοι μόλι τον είδα να έρχεται. Στην άκρη μαλά! Φώναξε ο Πρωθυπουργός μας, πηγαίνοντας κατά πάνω τους. Οι συνταξιούχοι δεν άκουσαν Χριστό, με αποτέλεσμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το πατίνι του να πέσει πάνω στο ζευγάρι και να τους ρίξει κάτω. Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν, διαγνώστηκαν μόνο κατάγματα στα πλευρά στη λεκάνη και ρήξη πλήνας, κάτι που χαρακτηρίστηκε από τους γιατρούς ως μεγάλη τύχη. Την επόμενη μέρα και τρίτο ζευγάρι στάθηκε τυχερό αφού συναντήθηκε τυχαία με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Ήταν ένα ζευγάρι παπούτσια που τελικά τα φόρεσε στα πόδια του. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα έστειλε ο Κυριάκο Βελόπουλο στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ, εκφράζοντά του το θαυμασμό του για το πώ κατάφερε ο Αμερικανό πρόεδρο εξαιτία του COVID να σκοτώσει περισσότερου Αμερικανού στο τελευταίο εξάμηνο από όσου είχαν σκοτωθεί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέσα σε τρία χρόνια. Το παράδειγμα σα μα εμπνέει, έγραψε ο Κυριάκο Βελόπουλο τονίζοντα ότι σε περίπτωση που ο Donald Trump χρειαστεί κάποιο φάρμακο. Για τον COVID έχει ήδη παρασκευάσει το κορονοϊκόν. Λαγός έγινε ο Λαγός μετά το σοου που έκανε στη δίκη της χρυσή Αυγής. Το σοου ενθουσίασε αρκετά ελληνικά κανάλια που θα επιθυμούσαν να εντάξουν τον καταδικαστέντα σοουμαν στα προγράμματά τους, αλλά από την καταδικαστική απόφαση εις βάρος του. Έτσι θα περιοριστούν σε συνεντεύξεις έξω από το σπίτι του, στην Ευρωβουλή ή στη φυλακή τις επόμενες ημέρες μέχρι να ολοκληρώσει την ποινή του και να αρχίσει εκ νέου το ξέπλ ο σήμερα, ιδανικός καιρός για φινόποδο. Και ποίηση, πάνω από όλα ποίηση από την ελληνική αστυνομία και το βαλούρδομάτι, τον δημοσιογράφο και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια πληροφορία στο διαδίκτυο στην επικαιρότητα ότι φεύγει η εταιρεία πίτσος εδώ από την Ελλάδα η οποία εταιρεία είναι κερδοφόρα, το ελληνικό θηγατρική βέβαια τη Siemens αν δεν κάνω λάθος, γερμανική μεγάλη εταιρεία, ε, είναι κερδοφόρα, έχει παραγγελίες, πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, δεν γίνονται απεργίες από το ΠΑΜΕ και το κουκουέ στη συγκεκριμένη εταιρεία, παρόλα αυτά όμως φεύγει ή τα μαζεύει. Και φεύγει και δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί τη διπλωματική ή άλλη μάχη γίνεται αυτή τη στιγμή για να κρατηθεί εδώ η εταιρεία. Δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά και τι αποτέλεσμα θα έχει. Όμως ο νους μας πήγε στον Υπουργό Αναπτύξεως. 14 νέε ευρωκουζίνε πίτσο. Ανάπτυξη για όλου. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά μιλάμε. Για το πώ το κράτο θα μα δώσει λεφτά. Ενδυχιζόμενε κουζίνε πίτσο σε τρία μοντέλα. Ένα, δύο, τρία. 14 νέε ευρωκουζίνε. Αετία, μικδαλωτά, ουρέ, βασιλόπτα, ζεματιστή. Πολύτικη, πόντου, μήνυ, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή. Για πράκια. Ευρωτεχνολογία. Απλώ χρειάζεται να ξέρει το Google σερ. Έτσι και να στην πλατφόρμα. Ευρωοικονομία. Για την καπιταλιστική οικονομία. Ευρωπιότητα Την πιο υψηλή ποιότητα ζωή που έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία μία σίγουρα για σάστω. Εκατό. Μίτσο εμπιστοσύνη. Εμά εμπιστεύθηκε ο ελληνικό λαό. Άρα εμεί σε φωνόμαστε ότι θα σκήσουμε πολιτική. Πίτσο εμπιστοσύνη. Όπω και να το δεί κάνει, χθε ο, ο προσφυγό και πάει σε ένα. Συμπόση, μια ημερίδα για την επιχειρηματικότητα. Τρέχουν πολλά τέτοια project ε, αυτή την εποχή, ειδικά επί Κυριακού Μητσοτάκη. Οπότε ήταν σε ένα τέτοιο και του μιλούσε με τη μάσκα. Στι κερκίδε εκεί του αμφιθέατρου, κάθονταν ο κόσμο. Ο Κυριακό μόνο του στο βάθο μια σκηνή και φορούσε τη μάσκα. Μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισε να τη βγάλει. Αλλά για ποιο λόγο. Και το χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο ανακοίνωσε ο Υπουργό, ο Γιάννη Οτσακήρη, πιστεύω ότι θα είναι ένα επιπρόσθετο κίνητρο για επιχειρήσεις να μπορούν να, να θέλουν μάλλον να ενταχθούν στο μητρό του ελευθερίτε γκρίζ, θα ήθελα επίσης, όμως δεν μπορώ πια να την αφαιρέσω την μάσκα για να σας δείξω δεν μπορώ να την αφαιρέσω την μάσκα για να σας καλύτερα που τι για τη μάσκα, στα μάτια στο στόμα και στη μύτη είναι το σωστό έβγαλε τη μάσκα και τους έβλεπε καλύτερα γιατί φορώντας λίγο πριν τη μάσκα από τη μύτη και κάτω δεν έβλεπε καλύτερα, κάτι παίζει εκεί με τα μάτια το έχουμε εντοπίσει εδώ και χρόνια την έβγαλε λοιπόν τη μάσκα και έτσι τους κοιτούσε καλύτερα δεν ξέρω αν ένιωθαν καλύτερα οι άνθρωποι από κάτω αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια αλλά Κάτι φαντάζομαι που θα το έλυσαν επί το που η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε αυτόν τον τόπο είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και ένα δείγμα πώ μπορεί, χωρί να κάνει τίποτα, να σε προσκυνάνε όλα τα μέσα ενημέρωση και να θεωρείσαι σημαντική. Με αέρα κοπανιστό, κοπανιστότατο όμω, όχι απλά κοπανιστό. Από τα 26 τη διορίστηκε νομάρχη, επί Πασόκ τότε διορίζονταν οι και από τότε δεν έχει δουλέψει ποτέ. Είναι σε διάφορες θέσεις, διορισμένες στην αρχή, εκλεγμένες στην πορεία, με κορυφαία την θέση της Υπουργού Παιδείας, της φωτοτυπίας και του DVD. Τα θυμόσαστε, τα ξέρετε ειδικά εδώ οι ακροατές. Έτσι λοιπόν, τώρα την πρώτη χθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του διευθυντή, γραμματέας, πρόεδρος του ΟΣΑ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, όμως ε, έχει ένα, μια τάση, έχουν μια τάση τα μέσα ενημέρωσης και αρκετοί άνθρωποι να τη θεωρούν πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική την κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ακούσουμε μια παλιά της δήλωση για όσα συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Έχουν γραφεί πάρα πολλά για την απειλή της ακροδεξιάς. Εγώ θέλω να πω ότι δεν πιστεύω την απειλή ακροδεξιά για την Ευρώπη. Και θα σας πω γιατί. Το Μεσοπόλεμο, στο Μεσοπόλεμο όταν είχαμε την ανάπτυξη της ακροδεξιάς και των ακροδεξιών κινημάτων πάλι Είχαμε ένα, μια πολύ ουσιαστική διαφορά. Τη μεγάλη σύγκρουση, τη μεγάλη εθνική σύγκρουση ανάμεσα στι χώρε τη Ευρώπη. Και μάλιστα στι μεγάλε, οι οποίε οδήγησαν και σε πόλεμο. Και ήταν σύγκρουση με βάση οικονομικά συμφέροντα. Η Ευρώπη έγινε γι' αυτόν τον λόγο. Να μπορέσει να μην υπάρχουν οι επιμέρου εσωτερικέ συγκρούσει. Και γι' αυτό η ακροδεξιά σε όλε τι χώρε υπάρχει. Υπάρχουν δεκάδε κόμματα. Δεν αποτελούν πολιτική απειλή με την έννοια ότι θα καταλάβουν την εξουσία. Τα έλεγε αυτά Κατοπίνουν μελέτης η Άννα Δημαντοπούλου Αυτή τη στιγμή σε τρεις χώρες συμμετέχουν στην κυβέρνηση Ουγγαρία, Πολωνία, Ελβετία Η ακροδεξή Σε άλλα πέντε δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνης τους Στην Βουλή Αρμενία, Βουλγαρία, Εστονία, Λετονία, Λιθουανία Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης Τα ακροδεξία κόμματα έχουν ανωδικές στάσεις, μαυρίζει ο χάρτης, για να μην πω ότι οι αντιλήψεις, οι έχουν δυσδύσει εκείνο ο μοναδικός μπούσουλας στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν και σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά όργανα. Αλλά όπως είχε όμως προβλέψει η Ανάδη δεν ήταν απειλή με τίποτα η ακροδεξιά στο πλαίσιο του χαϊδέματος των ακροδεξιών και φασιστικών απόψεων. Γεια σας κύριε Μπαρμαγιάννη! Κύριε Ευυησδέκη, Εδώ... καλησπέρα! Δεν σκοπό να πάρω... Κύριε Ευησδέκη, αλλά... παρακαλώ, λίγο την ψυχραιμία σας να συνειδηνοηθούμε. Άκουσα ένα προηγούμενο και ακούω και τη δασκαλίσα τώρα που τον Κυριάκο. πράγματα έχω να πω, μπορώ να τα πω! Και τα δύο! Ναι! ναι πείτε τα. Ο έβαλε του στη φυλακή και ο Έλα γράμμα μου! Έλα. Πού είσαι και εγώ να σα ακούσω, Γερόνα, από το τηλέφωνο! Από το τηλέφωνο, τα Ακούω καθημερινά, να σου πω. Έμαθα, εξε, ότι βγάλανε κάποιοι καλλιτέχνε Θα κάνουν, λέει, στην παράσταση να βγουν στην παράσταση για του ε, καταδικασμένου χριστιανού. Ο Νότι Φαγιανάκης λέει. Ο Γαϊτάνο, ο, ε, ο Πλούταρχο, ποιο άλλο. Ε, ο Βέρτης α, Ναι, ναι, από ό,τι α πούμε, το καλύτερο. Παρουσιαστέ, λέει, θα είναι ο Άδωνη, ο Βορύδη. Ο Δημοκράτης όχι ο Μπαμπάς Πατσίστας. Ε, τι τώρα. Και επίσης λέει το πιο κλου είναι και μπράβο. Θα το, στα, το σταθμό σα αυτό. Στα διαλύματα λέει θα βγαίνει ο Κώστας Μπογάλιος. Έλα, έλα, πάς καλά βάζεις τη μιλιά, που είναι κομματάρα, την ακούω και, και ανατριχιάζω ολόκληρο εγώ που είμαι και χεβημεταλάς και μου βάζεις όλους τους μαζάκες δίπλα, το, τον Άδωνη και τον Μπογδάνο και τον μιτσοτάκι και, το και, και το, τον άλλο τον παπ***, από το λένε τον ηθοποιό, τον Μαρπουλάκη. Ωραίος χεβημεταλάς είσαι. Ε, καλημέρα, Βοστόνι. Να σου πω, πριν από εσά βγαίνει κάποιο Μπογδάνο. Αυτό που κάνει εσύ και ορισμένοι ακροατέ που τον ευρύζεσαι, το λέτε, του ρουφιάνω και τέτοια, το θεωρεί σωστό, δεν είναι άνανδρο αυτό. Είναι άνανδρο, ναι, γιατί είναι άνανδρο. Ε, αυτό, από ό,τι άκουσα πριν πέντε λεπτά, δεν σα βρει. Λέει, ακολουθούν τα παιδιά τη ελληνοφρένεια. Ε, έτσι, αλλιώ αυτό, αυτό τα λέει δεξιά ή τα λε αριστερά. Δημοκρατία δεν έχουμε. Γιατί τον, τον ευρύζεσαι τον άνθρωπο, Γιατί Έτσι, γουστάρω. Έτσι, Γουστάρι, αυτό δεν είναι πάντα σωστό για ε, πάντο τον ίδιο εργοδότη έχετε και αυτό το δηλώνει ότι είναι αμιστή, εσύ όμως θα πληρώνεστε αυτό το σταθμό. Εμείς δεν είμαστε ε, βουλευτές, γιατί να μην πληρωνόμαστε. Από ,τι βλέπω όμως και εσύ του συστήματος είσαι, τι είσαι αριστερός της κονόμασης. Ε, τι θα είμαι, ε. της πείνας, ηλίθη είμαστε. Ε, το του χρήματος είσαι, εντάξει, το παίρνεις αριστερός. Ε, θέλετε ε, στέλνετε για... τσάμπα, προτιμάτε να δουλεύουμε τσάμπα.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 Φασισμό είναι ο καπιταλισμός στην πιο προχωρημένη, σάπια και επικίνδυνη μορφή του. Γιατί είναι φασισμό να σκόβουν το μεροκάματο που εσύ παράγει, είναι φασισμός να μην έχουν τα παιδιά σου παιδεία που εσύ πληρώνει, είναι φασισμός να μην έχει υγεία που εσύ πληρώνει. Τι σημαίνει ότι δεν έχουμε τελειώσει καθόλου με όλο αυτό. Θέλει τσάκισμα στου χώρου δουλειά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 ποινές γιατί το δικαστήριο έχει διακόψει από ό,τι βλέπω, οι ποινές για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση Ζαρούλια 6 έτη, Ζησιμόπουλος 6 έτη, Ιλιόπουλος 7 έτη, Γρέγος 6 έτη, Μπαρμπαρούσεις 6 έτη, Κούζυλος 7 έτη Κουκούτσεις 6 έτη αυτοί ήταν οι βουλευτέ. 13 χρόνια για τον Μιχαλολιάκο τον Κασιδιάρη, τον Παπά τον Λαγό, τον Γερμενή τον Παναγιώταρο 10 χρόνια για τον στα μαλακά τώρα πινές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης το πάμε έτσι αποφάσισε το δικαστήριο Αντωνακόπουλος, Καστρινός, Πανταζής, χατζιδάκης, δύο έτη για κάθε μία από τις τρεις πράξεις Πινές για απόπειρα ανθρωποκτονία των Αιγύπτιων αλλιεργατών Αγριογιάννη, Ευγενικό, Μαρία και Παπαδόπουλο με ποινή φυλάξη 6 ετών. Ποινή φυλάξη 8 ετών στον Πανταζή χωρί να αναγνωρίζεται κανένα ελαφρυντικό. Πανταζή στο πρωτοπαλί καρόδο τη περιοχή. Οι ποινέ για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Άγκο, 5 έτη. Αγριογιάννη, 3 έτη. Αλεξόπουλο, 5 έτη. Αναδιώτη, 3 έτη. Αποστόλου, 7 έτη. Αρβανίτη, 7 έτη. Γρέγος 6 έτη υπάρχει και άλλη και 2-3 αδικήματα Δασκαλάκης 5 έτη Δήμου 3 έτη, Ευγενικός 3 ετη ευγενικο 3 Ζαρούλια 6 έτη τα άλλα τα είπαμε επίσης Μήχος 5 έτη και 2000 ευρώ ε, για παράνομη οπλοκατοχή, έχουμε και τέτοια ε, τα οποία είναι πολύ σοβαρά αλλά μπροστά στο υπόλοιπο ακούγονται πιο χαλαρά και γενικώ θα βγουν αναλυτικά, νομίζω μετά θα ανακοινωθούν αλφαβητικά για τον καθένα, από ό,τι διαβάζω και εγώ. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο εφετείο. Αυτά κλείνει ένας κύκλος με κάποιο τρόπο. Τώρα απομένουν συλλήψεις, νομίζω θα γίνουν αύριο και να οδηγηθούν στις φυλακές. Δεν, δεν κλείνει λογαριασμοί που έχει... Κάθε κοινωνία, κάθε υγιής κοινωνία με το φασισμό. Μπορεί να μπήκαν αυτοί μέσα, ο φασισμό, σαν ιδέα, σαν αντίληψη, υπάρχει δυστυχώ σε αυτόν τον τόπο, στη γειτονιά δίπλα, στο γείτονα, στο φίλο, εκφράζονται με πολλού τρόπου. Χρέο όλων μα είναι να το τσακίζουμε με χαλαρό τρόπο και όπω πρέπει και με σκληρό όταν χρειαστεί, εκεί που το συναντάμε. Αυτή είναι μια λύση για να μπορούμε να ζήσουμε κανονικά και να μπορούμε να έχουμε όλοι τι απόψει μα και να τσακωνόμαστε για αυτέ, όχι να σκοτονόμαστε για αυτέ, σε αυτή τη φάση. Κάπως έτσι τα βλέπουμε τα πράγματα. Ε, φτάνουμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο ακριβώς τις ώρες. Οπότε το μαγκαζίνο μαζί με τους συναδέλφους θα σας αναλύσουν ακριβώς ποιε είναι οι ποινές, αφορούν. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, καδιά μου ο γυμναστριακό, τι κανεί. Πάμε καλώ στα μάτια τα στραδιό. Σε πείρα για να σου πω έτσι να πούμε δυο κουβερντούλε. γιατί μου είχε λείψει κιόλα και το κατάλαβε μάλλον. Ναι, στα yeah, σου, καλά, δεν Δεν είναι έτσι, yeah. δεν είναι αυτό που νομίζει, όχι. Εγώ χαίρομαι που έχουμε αυτή τη σχέση πάθου και αγάπη. Αγάπη λέει, wo. Ναι, με ενδιαφέρει να με βγάζει, να λέω Α πούμε τώρα ξαναπαλικάρι, να ως μου αγαπητό, θέλω να σου πω Όπως φόραζα τότε για τους ναζί, τους μαλάκες Και για τα ανάρκια τους μαλάκες Υπάρχουμε κι εμείς που είμαστε στο μεσαίο χώρο δημοκρατική όπως ο περικλής Ο Αθηναίος αγαπητέ Δεν ήμασταν όλοι οι άλλοι, έχουμε και μαλάκε του είδου σου Αυτό. Ναι ρε, μα... Θα υπάρχουν όμω και εμεί του μεσαίου χώρου δημοκρατία. Δεν είσαι του μεσαίου χώρου, αγάπη μου, όταν αποθεώνεις το Σαμαρά τόσα χρόνια. Δεν είσαι του μεσαίου χώρου. Ακροδεξιό ένα... καθίκη είσαι. Άντε γαλή σου. Απο, Άντε βρε μαλάκα. Γιατί πέντε καλά πράγματα. Ναι, για πε μου, μήπως το ένα από τα καλά είναι που έστειλε τη Χρυσή στα δικαστήρια. Α το διάλω. Λυντήριο όλοι, αν είχαθεί στραβά, δηλώσου μου το πε και δημοκράτη, Σούργελο. Μπορεί με Το κάθε Σούργελο από εδώ και από εκεί που του έρθει ξαφνικά να είναι δημοκράτη και αντιφασίστα. Φεάιστο που. Πού με λέγε Αυγή στην Αρκτική, μα Θα ζητήσω εγώ συγγνώμη που ξέπλυνε στο Σαμάρα. Τι θε να σε πω, αγάπη μου, σοβαρή Χρυσή Αυγή. Γιατί βρεμάει να. Εγώ γουστάρω του γαμονάτε. Δεν ξέρω τι κάνει, Χρυσό μου. Δεν ξέρω τι κάνει, Χρυσό μου. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σα. Εγώ δεν γουστάρω. Αυτά να τα λύσετε στο κρεβάτι σα. Εκεί μεταξύ σα όλη αυτή η πολυκατοικία. Δεν γουστάρω κανέναν, ούτε ανάρια, ούτε καμμένου να δει. Εγώ είμαι στο μέσο χώρο. Αυτό ο μέσο χώρο που τα εξισώνει όλα και τα κάνει ότι είναι όλα ίδια. Έστο ίδιο άλλο. Τα Πάρε φορά, φάε και μια φασολάδα κιέλα. Αντεμόρια δερπάρα, θα ακουστώ. Θα δούμε. Σιγά-μιστόκλεισα, που... Σιγά μαλάκα. Φιλιά, φιλιά, αγάπη μου, καμιά Αντε μαλάκα. Αποστολήν, επειδή όλοι αυτοί δηλώνουν αντιφασίστε, εγώ έρχομαι απλά να δηλώσω κουκλάρα. Ε, εδώ είμαι. Γιατί μπορεί να μην δηλώσει κουκλάρα, τι α, σου λείπει. Να στο διάλειμμα, να το κρύψω με ένα άλλο παιχνίδι. Στα αρχαία σου και. Στα είσαι, δεν είσαι. Ε? είσαι δεν είσαι. Ε? Είσαι δεν είσαι. Και αν δεν είσαι, με ποιανού κριτήρια δεν είσαι. Δεν πα να γαμφούν, λέω εγώ. Να στο διάλειμμα, ρετσιστέ και σκατά και μου, άντε. Λοιπόν, ακού να σου πω, εμεί εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε να προτείνουμε κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ, Πώς... από το ΣΥΡΙΖΑ με παίρνει. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Α ε. το διάλο, δεν είχα καταλάβει κάτι. Α, όχι, ρε Γαματά. Το... Λοιπόν, ε, επειδή η Τούρκοι είναι σε φοβερή απομόνωση, καλά ζεσούν. Φοβερή, του έχει κάνει. Καλέ, ναι. τέτοια απομόνωση. Ε, ούτε... ούτε σε φυλακή να ήταν. Λοιπόν, και εμεί προτείνουμε, επειδή τώρα σε λίγο θα αρχίσει ο Τζάμπο να μετράει ένα ποδα για τα Χριστούγεννα, αυτό το όρο race να το στολίσουμε. Λαμπιόνια, γυρλάντε, ξέρει. Και να πηγαίνουν οι, αυτοί, όπω οι, οι, οι, οι Μακεδονόμachοι, να το θαυμάζουν. Να το βάλουμε και στην ομόνη, αν είναι δυνατόν. Μήπω δεν σωστό. Μήπω δεν είναι σωστό. Όχι, είναι σωστότατο. Μήπω δεν σωστό. ταιριάζει με την αντιφασιστική του δράση, φοβάμαι. Ε, ως, ταιριάζει τα μάμ. Ταιριάζει τα μάμ Είναι και κόκκι, ωραίοτατο. Θα το κάνουμε εμεί, ωραίοτατα. Τα προσήλθαμε, λαμβάνουμε εμεί. Λοιπόν, ακού να σου πω, βγήκε αυτό ο ρουβά, αυτό το παιδί μου που λέει. Τι α, είναι, άντεξα. Ναι. Α, τι λέει. Άντεξα. Κομάντια κιόλυρα Που τη λέει τι ώρα είναι και σου λέει αυτό. Θα σου κάνω μαζεξά. Χα, χα, χα, χα. Βγήκε λοιπόν αυτό και είπε με μία, έτσι, με μία ανάσα ότι ακολούθησε λέει τον Μιχαλολιάκο. Ε, τον, που... τον Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη, γιατί ήθελε να έχει μια ανασα οτι ακολουθουσε λεει τον μιχαλολιακο τον κασιδιαρη τον κασιδιαρη γιατι δεν να εχει μια σφαιρικη ενημερωση για τα πολιτικά πράγματα. Αυτό, αυτό. Αυτό διάλογο Θα κόψουμε ε, και, και την ενημέρωση ε, στον κόσμο τώρα. Ε, ε. Σε παρακαλώ, θα κόψουμε και την ενημέρωση ε, ε, ε, ε, ε, ε, του κοινού. Γιατί ε, κάποτε τέτοια φωτεινά μυαλά. Του να... κενού, συγγνώμη. Την ενημέρωση του κενού. <laughs>